Εδώ είναι Ακρόπολη. Έναν εργαζόμενο βροχή. που σε Το μαλλί, πώ είναι? Σαν Είναι εντάξει. Λεφτά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τα λεφτά τα οποία υπάρχουν. Αυτό το τελευταίο ήταν το πιο σαφή από όσα ακούσαμε. Λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν τα λεφτά τα οποία υπάρχουν. Καλύτερο από του Γιώργου Παπανδρέου είναι η αλήθεια. Ακούγεται και σε καλύτερη εποχή βεβαίω. Μία η Άνοιξη, ένα το σύννεφο, ένας ο εργαζόμενος. Όλα από έναν, τον εργαζόμενο τον έναν τον είχε... Πρωτοπροβλέψει τότε ο Γιώργο Παπανδρέου που είχε πει ένα εργαζόμενο σαν οικογένεια. Το είχε πει, το έκανε ο άνθρωπο και το εφαρμόζουν και οι άλλοι. Όχι με τέτοια επιτυχία, γιατί υπάρχουν και πολλέ οικογένειε, πάρα πολλέ, που δεν έχουν ούτε καν τον έναν εργαζόμενο. Εμεί θα πάμε με τη μία την άνοιξη και το ένα το σύννεφο, μέχρι τουλάχιστον τι και μισή που θα είναι οι πρώτε Η ώρα είναι μια και 12, είναι η ώρα που τρώμε, ετοιμαζόμαστε να φάμε ή ετοιμάζουμε το φαγητό. Και αν έχουμε αυτό το φαγητό. Το οφείλουμε σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους Ελπίζω ότι τώρα ο, ο κόσμος θα έχει καταλάβει γιατί ψηφίζαμε τα μνημόνια Θα έχει καταλάβει τώρα όπως ο κόσμος Εάν δεν είχαμε ψηφίσει ναι Ότι δεν θα είχαμε να φάμε στην Ελλάδα Σε ευχαριστώ Βανίγερα Αυτή είναι πραγματικότητα Και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε Γιατί εμείς ψηφίζαμε ναι Μίλα σαν αγάπη αγάπη είναι παντού. Ναι. Στην καρδιά μα, στη ματιά μα, τρώει τα χρύλη, τρώει Και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε, Γιατί εμείς φεύγαμε, Ναι! Και όταν θα κοφέρει, Καλημέρα θα τη χρειαζόμαστε, Θεή την Θα μα φύγει, θα ξανάρθει, και όλο πάλι από την αρχή. Εδώ είναι Ακρόπολη. Καλημέρα σα, καλημέρα. τη χρειαζόμαστε, την Χρειαζόμαστε πώρα. να βλέπουμε το ποτήρι μου στο γεμάτο. Τώρα με τα ωραία τη. Είπα το σαφέ και μου λέει εδώ ένα όχι το σαφή. Όντω είναι το σαφέ, αλλά νομίζω είπα από τα πιο σαφή, πληθυντικό. Νομίζω, δεν θυμάμαι κιόλα γιατί προφορικά είναι, λόγια του αέρα. Ξέρω να το κλείνω. Είναι το σαφέ του σαφού, το, το σαφέ κτλ. Τα, τα σαφή των σαφών. Αλλά μπορεί να ακούστηκε κάπω. Δεν έχει σημασία. Η καλημέρα είναι πολύ αναγκαία, το λέει και η Ντόρα. Και έτσι σήμερα, επειδή είχαμε αυτό το παλιό τραγούδι σε πολύ νέα εκτέλεση βεβαίω. Ε, θυμηθήκαμε μια παλιά καλή δήλωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει χαθεί η αλήθεια, αλλά έχουν μείνει πολύ ωραίες δηλώσεις τότε που ε, ε, δεχόμασταν τα μέτρα με ομοβροντία συνεχώς. Κάθε Δευτέρα έβγαινε ο τότε Υπουργό Παπα ο ο Πρωθυπουργό ο και άλλα στελέχη και ανακοίνωναν μέτρα και άλλα μέτρα, εκεί το 2011 ήταν. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε κάνει παρέμβαση και δήλωση που ήταν το μ Όπως δεν έχει και νόημα η κουβέντα, αν τα μέτρα που εξυγκέλθησαν είναι δίκαια ή άδικα. Είναι αναγκαία. Μια η θάλασσα, ένας ο ήλιος της γλάει λευκή. Αντώνη, η Ελλάδα δεν είναι μόνον θάλασσα, ήλιος και ζορμπάς. Ήλιος και θάλασσα, γλυκό στο πρωί. Εδώ είναι Ακρόπολη. Όπω δεν έχει και νόημα η κουβέντα αν τα μέτρα που εξεγγέλθησαν είναι δίκαια ή άδικα, είναι αναγκαία. Είναι αναγκαία, το λέμε. με Πια λέει το λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν τα λεφτά που υπάρχουν. Η βούλτευση. Δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τη φωνή τη σοφία βούλτευση. Σαν τόπος και σαν λαό είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε. Αν από τι μορφέ που υπάρχουν, που συμβολίζουν αυτή τη στιγμή την πορεία του ελληνισμού προ την ανόρθωση. Δεν ε, μπορείτε να καταλάβετε μόνο από τη φωνή. Υποτίθεται η Σοφία Βούλτεψη είναι ο άνθρωπο που την παρουσιάζουμε εδώ, χωρί να λέμε ποιο είναι. Όπω ο Άδωνη, όπω ο Σαμαρά, ο Παπανδρέου, ο Γιακουμάτος, Δεν του συστήνουμε αυτού. Του ξέρουμε. Οι φωνέ του είναι φωνέ μα. Είναι με στο μυαλό μα. Εκφράζουν αυτά που θέλουμε να πούμε όλοι. Αυτά με τη Βούλτεψη. Θα το ακούσουμε δύο-τρει φορέ ακόμη για να το εμπεδώσουμε. Η Όλγα Τρέμι τα κατάφερε χθε και περιέγραψε ακριβώ τι συμβαίνει στην κεντροαριστερά. Συνδέστο με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, Ιορδάνη, αν καταλαβαίνω καλά, ελιά τέλο. Δηλαδή από σήμερα δεν υπάρχει ελιά. Και επίσης έχω και μια απορία. Αυτό το συνέδριο της Δημοκρατικής Παράτεξης, το ιδρυτικό, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι μετά από αυτό το συνέδριο δεν θα υπάρχει Πασόκ. Ε, θέλω να σου πω ότι με δύο λόγια τα είπες όλα. Μα ποιο είσαι, η δομή είσαι. Κάποτε τα ωριά μου και είπα τα πέταλα. Εδώ είναι η Ακρόπολη. σε ένα κορμί Ψυχή φυλακισμένη στο κορμί Σε ένα κορμί Κορμί φυλακισμένο στη ζωή Δώστε βάσινα, από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα να Ζωή φυλακισμένη μέσα στο χρόνο Πνεύμα που από, από, από ποια φυλακή κι αν βγει, σε φυλακή πάλι θα πέσει Διότι τέχνη ίσον νόημα Ποιος έριξε το πένατη και μου κλεισε το σπίτι Γιατί να κλαίει το μοράφω φορά φοράει πάνω Πρέπει να τα σακουλέβεις τα ψηλά νοήματα Και είναι μονάχα το κορμί που αγάπησε τη φυλακή του Πώς να μην έλθει ο θάνατος λοιπόν Κόφτε την πλάκα με παιδιά ράμ Το παιδί πονάει Απλές έννοιες Κορμί, Φυσί, κορμί. Ψυχή Πνεύμα Ζωή Φυλακή Εσύ θα μας πείστε φυλακή Η βροχή Η ντουλάπα Το άγαλμα Κόκκινο κασκόλ Όλα μέσα να Πολύ γουστάρω. Η φυλακή παντού και ο θάνατολή. Εσείστε μα πει στη φυλακή! Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα. Να. Ο άλλο ποτέ ακούει τη λέξη φυλακή ο Βενιζέλος ταράζεται και νομίζω ότι όλοι θέλουν να τον κλείσουν φυλακή. Δεν υπάρχει. Τελιά πρόθεση σε κανέναν στον ελληνικό λαό το ακριβώς αντίστοιχο τώρα που διαλάδει το πασόκ. Διαλάει την ελιά, διαλάει τη Δημοκρατική Παράταξη, η Διαλύη, διαλέγεται και παίρνετε, και θα φτιάξει κάτι από όλα αυτά, ή όλα αυτά μαζί, ή τίποτα από όλα αυτά. Κανεί δεν θέλει να, του, να τον κλείσει τη φυλακή. Το ακριβώ αντίθετο, τον θέλουμε έξω ελεύθερο να δημιουργεί και να μεγαλουργεί υπέρ του ελληνικού λαού. Εδώ είναι ακρόπολι, δεν το λέμε εμεί, το λέει ο περιπτεράς που βρίσκεται ακριβώ από κάτω, ο οποίο πουλάει το νερό, το μπουκάλι, 3 ευρώ. 3 ευρώ. Και έχει και ισχυρό και ατράνταχτο επιχείρημα για αυτό. Του, του τύπου την προσφορά προ τους τουρίστε. Δεν είναι ακριβό το νεράκι. Δεν είναι ακριβό. Είμαστε σε τουριστική περιοχή. Είμαστε στην Ακρόπολη. Και το νεράκι το μεγάλο κάνει τόσο. Μει άλλα κοστίζει ένα ευρώ και στο σούπερ πολύ λιγότερο. Ναι, εδώ είναι Ακρόπολη. Είμαστε στο κέντρο του τουρισμού. Στη Ρώμη πηχεί ο καπουτσίνο κάνει 12 ευρώ. Γιατί όχι εδώ. Μη, μη, μη, σε όλα τα πανεπιστήμια Στη καρδιά μας τη ματιά μας Τρώει τα χίλι το λευ το μαλλί που είναι κιόταν καλημέρα θα μας φύγε καλημέρα σα καλημέρα θα μας φύγει θας ανάρτη κι όλο πάλι απ' την αρχή εδώ είναι Ακρόπολη Λεφτά δεν υπάρχουν υπάρχουν τα λεφτά τα οποία υπάρχουν Αφού στη Ρώμη έχει 12 ευρώ καπουτσίνο, γιατί να μην έχει και εδώ, το λέει τόσο φυσικά ο άνθρωπο. Όλοι αυτό δεν λέμε. Δεν θέλουμε και εδώ να πληρώνουμε 12 ευρώ τον καπουτσίνο, αφού έχει και στη Ρώμη. Ένα πολύ ωραίο αίτημα επιτέλου διατυπώθηκε από κάποιον Έλληνα συμπολίτη μα. Είναι ο περιπτερά, κάτω εκεί από την Ακρόπολη, ο οποίο πουλάει το νερό 3 ευρώ και το θεωρεί απολύτω δικαιολογημένο. Βεβαίω, μια απλή ερώτηση θα ήταν προ αυτόν, το αγοράζει κι εσύ πιο ακριβά ε, το αγοράζει ο άλλο που δεν βρίσκεται στην Ακρόπολη, ώστε να το πουλήσει πιο ακριβά. Όχι, η απάντηση δεν έχει σημασία. Είναι τουριστική περιοχή και άρα. Η μια παλιά Κινέζικη παροιμία λέει ότι στι τουριστικέ περιοχέ το νερό πρέπει να είναι 300%-400% πιο ακριβό από ότι στι υπόλοιπε περιοχέ. Όλα αυτά τα παθαίνουμε και τα πληρώνουμε και θα πληρώσουμε ακόμη περισσότερα και θα χάσουμε πάρα πολλά επειδή δεν στηρίζουμε το ΠΑΣΟΚ και επειδή το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει σιγά-σιγά. Ζητάω τη στράτευση όλων των στελεχών, όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, αλλά τη ευρύτερη παράταξη. Ζητάω τη όλων των πολιτών που πιστεύουν στον χώρο αυτό και ξέρουν ότι η Ελλάδα πάντα έχασε ιστορικά όταν αυτός ο πόλος της μεγάλης προδευτικής δημοκρατικής παράταξης δεν έπαιζε το ρόλο του. Ήταν δεν ξεχνάω το χθες των αναμνήσεων που μας ενώνει. Βαλακίες. Κολλημένοι στο χθες. Χρήσει η βροχή Χθες ήταν θάλασσα Κολλημένη στο χθες Γλάρος που χόρευε Πούν ο γλάρος Με το πρωί Εγώ τώρα όπως ξέρετε Στο βάρος που είμαι ροκ Με δυσκολία χορεύω Γενικώς χορεύω με δυσκολία Τώρα είναι η σιωπή Οπότε τον αμνών. Τώρα είναι η λησμονιά, ο χωρισμό. Κάπιστη γυναίκα! τα στέλια του. Θα Μίρα το και τα Εδώ είναι ακρότησα και τα στερό του το και μα πε μου μια λέξη ανάπτυξη, ανάπτυξη, τη θα φέξει θα Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και έξι. Μπράβο! Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Πού χρέος, κοιτάει η λέξη. Χρέο, χρέο και πάλι χρέο. Διαλέγετε και παίρνετε. Ποια λέξη θέλετε. Το ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη που το λέει τρει φορέ ο Σαμαρά. το χρέο, χρέο και πάλι χρέο που το λέει τρει φορέ. Ο Γιώργο παπα όλα αυτά κατά τον ουρανό. Η... Τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά τελικά όλε τι Κυριακέ σε κάτι συγκεκριμένε περιοχέ και εκεί παλαβάν. Είναι, α πούμε, στη Ραφίνα, αλλά δεν είναι στον Πειρέα. Όχι ότι εμεί τα θέλουμε στον Πειρέα, αλλά όλο αυτό αναδεικνύει το παλαβόν του πράγματο. Από το πρωί για κουμάτο σβήνει φωτιέ, βγαίνει στα παράθυρα, τηλεφωνικά βέβαια και προσπαθεί να απαντήσει σε συναδέλφου του βουλευτέ και να δικαιολογήσει τα δικαιολόγικα. Κανεί δεν καταλαβαίνει, αλλά δεν έχει σημασία σε αυτόν τον τόπο. Δεν γίνονται όλα αυτά ούτε για να ενημερωθεί ο κόσμο ούτε για να κατανοήσει τι ακριβώς έχει γίνει. Γίνονται για τη σάτυρα. Τα μαγαζιά λοιπόν δεν πρέπει να είναι ανοιχτά όλες τις Κυριακές, δεν το λέμε εμείς. Ε, θα επικαλεστούμε τη γνώμη γνωστού επιστήμονα, διανοητή αυτού του τόπου, αδερφού του Άδωνη Γεωργιάδη με το όνομα Λεωνίδας. Αλλά από, από το να είναι τα μαγαζιά ανοιχτά όλες τις Κυριακές του χρόνου, εμένα με βρίσκει πάρα πολύ αντίθετο και σας διάβασα το λόγο. Η Κυριακή είναι η μέρα αναστάσεως Τα σας να διαβάζω. Είναι η μέρα χαράς Και η χαρά δεν συμβιβάζεται με καμία ενέργεια λύπης Όπως είναι το γονάτισμα ή και νηστεία ακόμη Είναι χαρά Είναι η μέρα της χαράς Τελείωσε Πρέπει να την αφιερώνουμε στη χαρά Αν δεν έχουμε μια μέρα να την αφιερώνουμε στη χαρά μας Τη χαρά της ζωής Τότε γιατί ζούμε Τότε δηλαδή γιατί ζούμε. Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω όλα αυτά, αλλά πρέπει να έχουμε και ένα θεωρητικό κομμάτι της ζωής μας, ένα ιδεολογικό κομμάτι της ζωής μας. Πρέπει να στηριζόμαστε κάπου, να έχουμε μια πίστη. Κάτι να πιστεύουμε σε κάτι μέσα μα. δεν γίνεται. Αν, αν είμαστε κενοί, τότε ποιο είναι ο λόγο της ύπαρξή μας, γιατί να ζούμε. Όλα αυτά, επειδή τα μαγαζιά πρέπει να είναι κλειστά τις Κυριακές. Ο άνθρωπος το ξεκίνησε από το βασικό θέμα και είδατε, Η σκέψη του, πώ λειτουργεί και πού σιγά σιγά το πήγε, στη χαρά και το γιατί να ζούμε. Επειδή τα μαγαζιά είναι κλειστά ή ανοιχτά. Επειδή έβαλε μια υπογραφή για κουμάτος για να το πούμε κι άλλω. Και πολύ ωραία τα λέει εδώ ο φίλο μα ο Ακρόατη, που λέει. συγνώμη έτσι ξεκινάει. Την νόθευση τη ελεύθερη αγορά είναι αυτή. Γιατί επιτρέπουμε στον κρατισμό να παρεμβαίνει και να τιμωρεί τον ελεύθερο επαγγελματία, εννοεί τον περιπτεράκτο από την Ακρόπολη, που με βάση το ιδεολόγημα τη ελεύθερη αγορά διαμορφώνει τι μέση ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Πολύ σωστό θέμα είναι αυτό. Ελεύθερο ανταγωνισμό έχουμε. Εφόσον υπάρχει προσφορά εκεί και κάποιο δίνει 3 ευρώ να πάρει το μπουκάλι το νερό, γιατί να παρέμβει το κράτο, μάλιστα το φιλελεύθερο κράτο, έτσι δηλώνει, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα τη παγκοσμιοποιημένη οικονομία, παρεμβαίνει το κράτο για να συνετήσει με πρόστιμο μάλιστα το συγκεκριμένο επαγγελμάτι. Λάθη είναι όλα αυτά. Λάθη που θα τα πληρώσουμε όλοι μαζί. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια πάντως, 21 208 2.11208.200, το τηλέφωνο επικοινωνία. Όσοι Θεσσαλονικοί θέλετε να πείτε τα δικά σας και με τον δικό σας τρόπο έχετε μια προτεραιότητα, πείτε τα, γιατί από Πέμπτη και Παρασκευή που θα είμαστε πάνω στη Θεσσαλονίκη, θα ανέβουμε στον εκεί ραδιοφωνικό αδερφό διγατρικό σταθμό, να ακούσουμε τις φωνές σας από τη Θεσσαλονίκη με τον ιδιαίτερο τρόπο και τα, την ιδιαίτερη θεματολογία. Οι υπόλοιποι μπορείτε να πάρετε θα τα ακούσουμε αύριο. Αυτό είναι το τηλέφωνο, μήνυμα στέλνεται ε, γράφοντας real, αφήνοντας κενό και μετά το, το αποστολεί στο 54%. Αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ και ο θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Ο Νίκο Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και αυτός και εγώ και όλοι και εσείς που ακούτε, οι πάντες όμως, είμαστε όλοι Πασόκ. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο ηγέτης του Πασόκ και της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης ερωτηματικά. Δεν υπήρχε ούτε υπάρχει δίλημα Πασόκ ή Ελιά. Το επιχείρημα που λέει Μα η Ελιά είναι διάφορες παλιότερε εκδοχές του Πασόκ που ξανασυσπηρώθηκαν δεν σημαίνει τίποτα το ιδιαίτερο. Η μισή Ελλάδα τουλάχιστον είναι ιστορικά Πασόκ. Όλοι είναι Πασόκ. Οι δυνάμει του ΣΥΡΙΖΑ, οι δυνάμει άλλων κομμάτων προέρχονται ιστορικά από το Πασόκ. Η επανασυσπήρωση είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Ο μη μιλάς αλλό. Η παντού. Στην καρδιά μας, στη μαθιά μας, <σταστια> τρώει τα το νου. Όλοι είναι Πασό. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας φύγει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει, τόλο πάλι απ' την αρχή. Συνθημά μας είναι ένα. είναι ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει. <σάου> <σάου> Αυτό δεν είναι ένα απλό προεκλογικό σύνθημα. Είναι μια βαθιά ριζωμένη πεποίθηση και θέλουμε να πείσουμε γι' αυτό όλους τους συμπολίτε μας. Τράγικ. Στην καρδιά μα, στη μαθειά μα, στο εδαφείο του Τονγκού. Σύνθημά μας είναι αέρα. Το σύνθημά μας είναι εδώ είναι Ακρόπολη. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Τα μα φίλοι θα, θα ξανάρθουν κιόλα πάντα την αρχή λεφτά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τα λεφτά τα οποία υπάρχουν. Μην μιλάς αλλό για αγάπη, η αγάπη είναι παντού Στην καρδιά μας, στη μαθιά μας Τρώει τα χείλη, τρώει το Κι όταν θα έχουμε υποφέρει Καλημέρα θα μας φύγει Θα μας φύγει, θα ξανάρθει Κι πάλι από την αρχή Δεν είναι ακριβό το νεράκι. Δεν είναι ακριβό. Είμαστε σε τουριστική περιοχή. Είμαστε στην Ακρόπολη. Και το νεράκι το μεγάλο κάνει τόσο. Γιατί στα άλλα βερήπτερα κοστίζει ένα ευρώ και στο σούπερ μάρκετ πολύ λιγότερο. Ναι, εδώ είναι Ακρόπολη. Είμαστε στο κέντρο του τουρισμού. Στη Ρώμη, π.χ. ο καπουτσίνο κάνει 12 ευρώ. Γιατί όχι εδώ, Αυτή η πρόταση είναι όλα τα λεφτά στο τέλο. Γιατί θέλει για να δικαιολογήσει το δικό του ποσοστό κέρδου εκεί. Και τα 3 ευρώ στο μπουκάλι. Να έχει ο καφέ 12. Οπότε είναι λογικό να δέχε μετά το νερό 3 ευρώ εφόσον ο καφέ έχει 12 Ωραίος είναι αυτό, δεν θέλει να πει κάτι για τον εαυτό του, αλλά λέει όλοι οι άλλοι πρέπει να γίνουν σαν και εμένα. Είναι ο κλασικό Έλληνα, τον συναντάμε και σε ιδιαίτερε περιοχέ όπω κάτω από την Ακρόπολη. Είναι ο Γιακουμάτο στο τηλέφωνο, είναι η Φεβρονία Πατρία στο στούντιο και προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι όλο αυτό που υπέγραψε ο Γιακουμάτος για τα ανοιχτά καταστήματα, όχι παντού, αλλά σε πολύ συγκεκριμένε περιοχέ. Μάλιστα, θυμούνται οι βουλευτέ. Ότι έχουν ψηφίσει πριν λίγο καιρό νόμο που όριζε πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τώρα ήρθε ο διακομμάτου και τα σάρωσε λίγο. Ωραία, <συμφίσαι> για τι Κυριακέ τώρα για τις Κυριακές διαμαρτύρονται τόσο κυρία Πατριανάκου όσο και ο κύριο Κασή ότι άλλα, άλλα ψηφίσανε στη Βουλή και άλλε υπουργικέ αποφάσει. Όχι, όχι. Τι ψηφίσαμε <συμφίσαι> στη Βουλή. Τρει περιοχέ, κύριε Βουλή. Τρει ψηφίσαμε. Κυρία Πατριανάκου, τρει περιοχέ είναι. <συμφίσαι> <συμφίσαι> <συμφίσαι> <συμφίσαι> <συμφί Είναι μια περιφέρεια Θεσσαλονίκη που είναι το ιστορικό κέντρο. Μια περιοχή είναι αυτή. Με τη χαλκιδική περιοχή. μαζί. Ναι, εννοείται. Περιφέρεια μία. Θεσσαλονίκη είναι. και μία. χαλκιδική, μια Ο περιοχή. Η κεντρική Μακεδονία είναι. Ένα. Δεύτερο είναι η Βόρεια, η Ιβόραι, Αντική, κεντρική, οπότε κεντρική, κεντρική ενώ και, της Αθήνας, και η Ελλάδα. Το κέντρο τη Αθήνα και η Αθήνα που είναι το λιμάνι. Και τρίτο το νότιο Αγίο. Δεν έχει άλλε περιοχέ. Εκτότε κύριε Υπουργέ, ψηφίσαμε μία και βάζαμε όλη την Ελλάδα και να τέλειωνε η ιστορία. Μια περιοχή, όλη Ελλάδα. Μια σωστή πρόταση. Είναι όλη Αττική αλλά είναι μόνο η Ραφίνα. Όμω δεν είναι ο Πειραιά, είναι το δεύτερο λιμάνι. Λέει το πρώτο δεν είναι. Κάτι παλαβά, δεν έβγαινε άκρη. Βγαίνει και ο Κασή, τον ξέρετε τον Κασί όλοι, τον ξέρετε, που απειλεί πάντα. Είναι η 20η φορά που έχει απειλήσει. Δεν θα ψηφίσει νομοσχέδιο, αλλά αμέσω μετά έχει κάνει τι κότε να φαίνονται παιδικό σταθμό, γιατί ο ίδιο πάει και ψηφίζει και άλλα. Βγαίνει την επόμενη φορά και λέει ότι δεν θα ξαναψηφίσει, αλλά το κάνει με μοναδική επιτυχία. Βγαίνει λοιπόν και ο Κασή και επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Και εδώ, ξέρετε, κανένα δεν διαφωνεί κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου σε τουριστικές περιοχές Αυτά ψηφίσαμε Να υπάρχει δυνατό για τρει περιοχές ψηφίσατε Λέω, ψηφίσαμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα Το ότι ανακοινείται ξανά το θέμα των 52 Κυριακών δεν ξέρω από πού απορρέει αυτό το πράγμα Α, το θέμα αυτό έκλεισε πριν δύο-τρει μέρε. Να τη βράσω και την υπουργική απόφαση και όλα αυτά. Δηλαδή, εμεί κατορθώνομαι να βάζουμε όλο τι το τον κόσμο. Τη ψηφίσαμε, είπαμε, ναι. 7 Κυριακέ το χρόνο ναι. και σε τουριστικέ περιοχέ κάποιε συγκεκριμένε θα ανοίγουν και τι Κυριακέ. Βράστην και Φάτιν την υπουργική απόφαση. Μέσα σε όλα αυτά βρε, ε, βρήκε, βρήκε την ευκαιρία και η κυρία Πατριανάκου. Να μιλήσει για τον προσωπικό τη αγώνα. Είναι και πολιτικό βέβαια αγώνα με στόχευση πάρα πολύ συγκεκριμένη. Και εγώ κάνω αγώνα <σπονάζεσαι>... για το πορτοκάλι Βαλέντσια. Τέσσερα λεπτά φεύγει από τον παραγωγό και φτάνει από 44 έω 70 στην αγορά τη Αττική. Με συγχωρείτε. Ε, μην το συνεχίζει τον αγώνα. Έχει τέτοια επιτυχία. Όντω φεύγει 4 λεπτά και φτάνει 45 με 70 λεπτά. Φανταστείτε να μην υπήρχε και ο αγώνα τη Πατριανάκου. Πόσο θα φτάνε το πορτοκάλι στι λαϊκέ αγορέ. Έλα Ρεποστόλη Λεβέντια. Έλα Ρεκουμάση. Χαίρον που μιλάω μαζί σου παλικαίρι μου. Να σε καλά. Έχω πάρα πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Ε, είμαι φορτηγαντής, Παύλο Βητιοφόρος, το ίδιο είναι. Βητιοφόρος, κομψάτουλες, κομψάτουλες, Σκατερί. πες το κατερίνα να καταλάβουμε. Σκατερείο, ο Χόρταγο. Πε το. Ναι, όχι. Ρουφάμε το χοντρό μου, καλαμάκι τα σκατά από του βόθου σα. Πε το. Άκου, άκου την ουσία. Πριν 5-6 χρόνια κάναμε απεργία. Και μετά την απεργία μα επιστράτευσαν. Ακόμα επιστρατευμένοι είμαστε εμεί. Πώ ο κλάδο. Φυλάκια στην αυτιά. Ή το έχουμε παρακάνει με τι επιστρατεύσει. δεν έχουμε κάνει τι επιστρατεύσει. Βέβαια. Ναι, δεύτερον. Ο Ταμήλος είπε ότι μπορούμε να ζούμε χωρίς ρεύμα. Είπε. Είπε. Ωραία. Και εγώ λέω ότι οι βουλευτές μπορούν να ζουν χωρίς λεφτά. Έτσι και αλλιώς ζουν χωρίς ντροπή. Περίμενε, περίμενε. Το ρεύμα μπορεί να μην είναι αγαθό. Τα λεφτά των βουλευτών είναι αγαθό. Α, είναι αγαθό. Ναι. Προέχω... Και εσύ ακόμα πιο αγαθός που πάσκεψες, φύζεις Ταμήλους. Εγώ... Αγάφω ποιο όλοι Αγώ μου σύμπαν εγώ καζάκι μην με μπερδεύει τώρα Και τρίτον εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση λέει την απόλυτη αλήθεια Με τη βούλτευση με, τη... με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Αρκεί να ξέρεις ότι από ό,τι λέει Εννοεί το ακριβώς το αντίθετο Λέτε για την απελευθέρωση τη ενέργεια. Δεν υπάρχει μια εταιρεία που την έχετε και εσείς σε διαφήμιση, η Ελ που παράγει ρεύμα και πουλάει με φυσικό αέριο. Γιατί αυτή δεν είναι απελευθερωμένη, πρέπει να πουλήσουμε και τη ΔΕΗ μαζί. Γιατί όχι, γιατί δεν πουλήσουμε και τη ΔΕΗ, παιδιά. Πρέπει να την αγοράζουμε Ελεύθερη αγορά δεν θέλατε, αυτή δεν ψηφίσατε, να πουλήσουμε και τη ΔΕΗ. Ελεύθερη αγορά με τόσε αγκυλώσει δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Λοιπόν αυτό που θέλω να σου πω εγώ αγόρι μου Είναι το εξή Ότι αφού θέλουμε να κάνουμε τους επαναστάτες Η Μπάιτερ Μάινχοφ ξεκίνησε και το τρέφαγε Πρώτα τους εισαγγελείς Μετά το διευθυντή της ΟΠΕΛ Και μετά συνέχεια τους πολιτικούς Γιατί να σου πω τώρα κάτι άλλο Ξέρεις πόσους αμαράδες μπορεί να βρει Και πόσες μούλτευσεις και πόσες τέτοιες Αυτό είναι το θέμα να φας Αυτό σου είναι αγόρι μου Μόνο αυτό θέλω να σου Έχει σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να κάνουμε εμεί λάθο και η κυβέρνηση να λέει το σωστό, το είσαι, σου έχει περάσει από το μυαλό. Πρόσεξε να δει τώρα. Για σπάστο, και... για σπάστο, έχει ενδιαφέρον αυτό που λε, μπορεί. Πρόσεξε. Τέτοιο μαλλίκα λαό που είμαστε, γιατί όχι. Ναι, εμεί, εμείς, εγώ και εσύ. Λοιπόν, λέμε κινεζοποίηση, βουλγαροποίηση και κάτι χαμηλού μισθού και τέτοια. Βλέπω στον δρόμο Φεράρι, Μαζεράκι. Εχθέ είδα ένα χάμερ με βουλγάρικε πινακίδε. Φιλαράκο, λε να επιφυλάσσει ο Σαμαρά καλή ζωή για τον ελληνικό λαό. Και εμεί δεν το έχουμε πάρι χαμάρει. Αυτό ακριβώ ας... αν κάτι επιφυλάσσει ο σμαρά του ελληνικό λαό είναι καλή ζωή. <συνεβλέπλα> <συνεβλέπλα> στο εμπνέ και όλο αυτό. Το εμπέινό να σου πω, το Μουσείο Συγνού Τέχνη, ο Σαμάρα στον κυγενιά, πιστεύω έτσι. Πού γίνεται στο Φίξ. Στο Φίξ. Εκεί που έχουν μια κολοταμπέλα δεν καταλαβαίνει καν τι λέει. Έχει τέσσερα αρχικά που δεν τα ξέραν ποτέ και το ομάζουν τα μπέλα μουσίου σύγχρονη τέχνη. Και άλλοι <συνεβαι> στο εξωτερικό ήταν μαλάει το λέγαν Γκούκεκ. Η άλλη ήταν μαλάει στο λέγαν μπομπιτού. <συνεβαι> Η άλλη ήταν μαλάθηκε στο λέγαν <συνεβαι> τate. Ο σαμαράτ έχει <συνεβαι> βάλει κάτι αρχικά. Ε Ε, μη Σίγμα ΤΑΦ, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονη Τέχνης ρο, κάτι τέτοια. Έπρεπε να το ξέρουμε εμείς αυτό. Ένα αυτό. Ένα άλλο ήταν να ανοίξει, αυτό είχα κουτσομπολιό, ε. Ήταν να κάνει εγγένεια στην Ελληνική Προεδρία μέσα. Δεν τούκατσε. Ένα success story που δεν πήγε καλά. Εντάξει είχαμε όλα τα άλλα. Αλλά τι διάλογο. Ένα πολιτιστικό ακόμα δεν θα το ανοίξει ο Σαμαρά. Δεν χωράνε μερικοί καλαμαρτιανοί ακόμα σε ένα μουσείο. Κρίμα είναι. Ποιο έφτιαξε το μουσείο αυτό στο Fix, η Ποιο, ποιο, ο Μπόμπολα, ποιο, ποιο. Ποιος, ποιος. Αποκλείεται. Εγώ ο Μπόμπολα ήξερε ότι έκανε δουλειά με το Πασόκ. Τι, Όχι, έκανε και με του άλλου. Βλέπω κάτι που κάνει, δεν είναι συγκή, άξιο τώρα, κάπω δεν Αποκλείεται. Έλα. Εγώ νόμιζα μόνο με το Πασόκ έκανε. Εκτό βέβαια και γι' αυτό έχουν του Πασόκ στην κυβέρνηση. Γιατί όπω ξέρουμε η Νέα Δημοκρατία είναι καθαρή. Αφού λειτουργεί ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρείες Πώς γίνεται όλες τις καφετασκευές να τις φτιάχνει στιγκεκριμένος άνθρωπος Αυτό Ε καλά τώρα κι εσύ Παντού ο ανταγωνισμός να μην έχουμε και κάποιο μονοπόλιο Χρειάζεται καμιά φορά ε Αυτό λέω κι εγώ από το 2004 Αυτό έχει ξεσχυστεί να φτιάχνει Έλα γεια Μη μιλάς αλλό Για κάποι αγάπη είναι παντού Στην καρδιά μας, στη μαθιά μας Τρώει τα χείλη, τρώει το Η μισή Ελλάδα τουλάχιστον είναι ιστορικά Πασόκ Όλοι είναι Πασόκ Όλοι, Πασό. Όλοι είσαστε Πασόκ Ξαυρισιά ακούγεται δεν έχει σημασία Ο Κορκίδης από τη Νέα Δημοκρατία Στέλεχος εκεί των μικρόμεσαίων Παρετήθηκε τα μάθατε Χθε Λόγω το ότι τα μαγαζιά θα ανοίγουν Στις τρεις περιοχές που είναι λίγο αλλοπρόσθελες Δεν έχει σημασία Και τι 52 Κυριακέ, και όχι μόνο παρετήθηκε, ήταν και υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Ανακάλυψε ποιο ακριβώ ρυθμίζει την αγορά στην Ελλάδα. Αφού ε, το Δούνου του μπορεί να ρυθμίζει την ελληνική αγορά, νομίζω ότι δεν είχε κανένα νόημα για μένα, τουλάχιστον το, αυτό είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου από πέρσι τον Ιούλιο, που είχε, έτσι, το θέμα πάλι είχε βρεθεί σε μεγάλη ένταση, ε, να παρετηθώ. Να αποχωρήσω από τη Νέα Δημοκρατία από τη στιγμή που. Τα όργανα της Νέας Δημοκρατίας δεν υποστηρίζουν αν θέλετε τις θέσεις των μικρομεσαίων mm -hmm. θεωρώ ότι επειδή τους εκπροσωπώ επειδή ανήκω στου μικρομεσαίους mm -hmm. ότι η μόνη απάντηση που μπορούσα να δώσω κυρίως στον εαυτό μου ήταν αυτή Έτσι τον χάσαμε από τη Νέα Δημοκρατία επειδή το δουν ρυθμίζει την αγορά κάποια στιγμή μαθαίνουμε κι εμείς κάποια νέα που δεν είχε πάει ο νους ότι θα συνέβαιναν Σε αυτόν τον τόπο, δύο ανακοινώσει. Το κίνητρο είναι δράσεις Πολιτισμού και αλληλεγγύης. Είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το Δεκέμβρη του 2013. Έχει πλούσια δράση. Έχει δημιουργήσει σταθμό συγκέντρωση φαρμάκων για το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού και τροφίμων μακρά Διάρκειας για το κοινωνικό παντοπολίο του Δήμου Ελιούπολη. Είναι κοντά στην κοινωνική κουζίνα του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, Διοργανώνει μουσικοθεατρικέ βραδιέ. Έχει διοργανώσει για να τον πει την Οικοκαβαδία, κάνει συντροφιά στους ενίκου του Γυροκομείου Αθηνών και πραγματοποιεί επιθυμίες του και άλλα πλούσια έργα και πλούσιε πρωτοβουλίε. Αυτό λοιπόν, αυτό το, μη το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει την εξής, διοργανώνει την εξή εκδήλωση την Παρασκευή και το Σάββατο. Την θεατρ, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση. Ευτυχώ δεν πάθαμε και τίποτα. Έτσι είναι ο τίτλο. Αφιερωμένη στα παιδιά τη κυβοτού του κόσμου. Αυτό γίνεται την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Ιουλίου 2014 στι 9 το βράδυ στο θέατρο Άλσου Δημήτρη Κιντή του Δήμου Ηλιούπολη. Με ελεύθερη είσοδο. Αυτά είναι τα ωραία. Το ευτυχώ δεν πάθαμε και τίποτα. Το θεατρικό είναι μια παράσταση, μια επιθεώρηση που βασίζεται στην ιστορία τη σύγχρονη Ελλάδα. Μοιάζει να είναι ένα θεατή ανάμεσά μα, όπω λένε. Μα διάβασε, μα άκουσε, μα έζησε, είδε μέσα από τον καθρέφτη ω ανυποψία τι πετύχαμε και τώρα κάθεται στι κερκίδε να απολαύσει. Οι συμβολισμοί, του, πώ λένε οι συντελεστέ, δεν είναι τυχαίοι. Η συγγραφέα είναι και τη Γρίσπου. Τη σκηνοθεσία, μουσική διδασκαλία και κινησιολογία την έχει κάνει η φωτεινή Σαββατιανού. Η μουσική επιμέλεια είναι του Χρήστου του ΣΕΡΕΝΕΜ. Όποιο θέλει λοιπόν στο θέατρο Άλσου Δημήτρη Κιντής, το θέατρο του Άλσου στην Ηλιούπολη, την Παρασκευή και το Σάββατο στι 9 με είσοδο ελεύθερη. Μια ανακοίνωση το πάμε. Γραμματεία πειραιά. Μα καλεί όλου και του ντόπιου σε σύσκεψη που διοργανώνει για την κοινωνική ασφάλιση την Τετάρτη, 16 Ιουλίου, αύριο, στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά στις 7 το απόγευμα, γιατί όπω λέει, η επίθεση στο ασφαλιστικό είναι υπόθεση του εργατικού λαϊκού κινήματο, που πρέπει να πάρει στα χέρια του την κατάσταση, που όμω δεν την παίρνει. Αυτό είναι δικό μα. Δεν το λέει στην ανακοίνωση. Αύριο λοιπόν το απόγευμα, 7 η ώρα στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά για πολύ σοβαρά θέματα, γιατί εκτό από το διαζύγιο Κωστόπουλου Μπαλατσινού και το Ογκροκώδηλα, υπάρχουν και αυτά τα θέματα. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα, ρε φίλε, με τον τράγο να πούμε. Τι θέμα? Έχουμε θέμα να πούμε. Τον έχουμε μπλοκάκι να πούμε στην εφορία. Και. ξέρει, αυτόν τον γονιμοποιεί η γείτα να πούμε. Έχουμε θέματα, μεγάλο να πούμε. Που ζητάνε φόρο επί τη δεύτερη φορά τον τράγο. είναι πολύ επιτυχίο, Δεν το βάδι όλο μέσα να πούμε. Αχά. Έχουμε θέμα, μεγάλο να πούμε. Τώρα. Να σου πούμε πώ με πέσει από τη Θεσσαλονίκη. Όχι, εδώ Αθήνα να πούμε. Αθήνα, Α. ε. Γιατί το χιούμορ Α. είναι λίγο βόρειο. Αχά. Κατάλαβα. Έχω. Μάλιστα, φίλε. Α. Α. Εντάξει, θα το κοιτάξω το θεματάκι, θα σε ενημερώσω. Εντάξ ρε φίλε. Χιούμορ. Πολύ χιούμορ και βα na ja! Έλα, ρε φίλε, ω τι κάνω. Έλα, ρε, μουρή. Πήρα να σε ευχαριστήσω πρώτον. Γιατί? Γιατί είχα πάρει όταν είχαν ξεκινήσει πανελλαδικέ και μου λε βάλε διοίκηση επιχειρήσεων. Και περνάει η διοίκηση επιχειρήσεων Λευκάδα Ικρύπη. Πέρασε εκεί? Μάλλον, ναι, μάλλον. Άρε, φίλε. Ήταν πέτυχε ένα σπουδαίο στοίχημα. Καλύτερο και πας... Μη μου πει μετά από χρόνια του επίραγου στο λαιμό μου. Καλύτερο και από τον πατέρα, ίσω. Να σου πω. Έλα, μου. Θε να σου δώσω μια συμβουλή, είσαι μεγαλύτερο. Εννοείται. Πήγαινε ταμείο ενεργία από τώρα. Έγινε. Πήγαινε Βγάλε κάρτα ο θα χρειαστεί. Λοιπόν. Μεγάλο μέλλον. Προβλέπω μεγάλο μέλλον, φίλε τη ζωή σου. Εναι. Λαμπρό, λαμπρό μέλλον. Εναι. Μην έρθει και μου, πει σε στο λεμά μου. Όχι, ρε, μην φοβάσαι, δεν σου πω τίποτα. Ίσα, ίσα τα καλύτερα θα δει και στον αφάντα. Να. να με θυμάσαι με επίοικια. Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα. Έχω χάσει ένα κογκωδιλάκι, έχει κανένα μήνα τώρα. Πού ει όνομα Βρούτσε πίνει αίμα και τρώει εργαζόμενου. Άμα το βρει κανένα, να έχει το νου του Βρούτσε τον φωνάζει. Να σου πω τώρα που θα την κάνουν οι τη ΔΕΗ πώ θα λέγεται. Αφού πριν ήταν η ΔΕΗ, δημόσια επιχείρηση της κρυσμού. Τώρα... Yeah. Τώρα θα είναι η η, η, η ιδιωτική επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ναι, μία λέξη όμω. Η ΔΕΗ. Εκεί που λέγαμε η δεΗ, τώρα δεν θα είναι άρθρο, θα είναι μέσα στη λέξη. Η δεΗ, με Ι. Η ΕΕ δηλαδή. Πώ. Η ΕΕ, μάλιστα. Εντάξει, κοίταξε αυτό που θα την πάρει είναι. Εγώ ότι και από η, και να γίνει και η ΕΕ στο τέλο. θα μπορούσαμε να το λέμε ιδέα. Ναι. Ιδιωτική επιχείρηση ανταγωνισμού τώρα πια. Ναι. Ιδέα. Έχει. Γιατί η ΕΕ θα γίνει ιδέα. Ναι. Γιατί ήταν σπουδαία ιδέα αυτό. Η, το ΙΕ κολλάει καλύτερα γιατί μπορεί να πει και μετά και με τη Λινέο και η Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Σε αυτή τη χώρα η μόνη απεργία που δεν είναι παράνομη και καταχρηστική είναι αυτή των δικαστικών. Και οι Περί... μόνοι μισθοί που δεν είναι αντισυνταγματικοί είναι αυτοί να μειωθούν. Που είναι, αντι... είναι αντισυνταγματικοί, ναι. Οι κοπέ που είναι αντισυνταγματικέ είναι μόνο των δικαστών. Αυτό είναι το κράτο δικαίου που ζούμε. Αυτό. Αυτά. Εισηγήαν. Έλα ρε Έλα Μέχρι μου ξεπάς πανέμβρας Έχω πάρεξει αυτά τηλέφωνα Άρα εκατοστήσεις Λοιπόν άκου τώρα Σου έχω κάνει τρεις φορές Παραγγελία για την Παρασκευή Σε έχω γράψει για να μαντέψω Με έχεις γράψει το ξέρω Αποκλείεται δεν είμαι τέτοιο. Λοιπόν τώρα όμως προσθέθηκε κι άλλο Προσθέθηκε και η βούλτευση oh. Που διαπραγματεύεται. Αφού διαπραγματεύεται λοιπόν. Θα βάλει τον Ικολόπουλο μετά που να λέει τα αγώνατα, και μετά θα βάλει και τον Μπράβο Ρούλα να λέει το σκουλέπι, ολαφέ να σα δείξουμε πώ διαπραγματεύομαστε. Περίμενε. Στόβαλα την Παρασκευή που πέρασε, άσε μαλλικίε. Στοβαλά, μιλάω. Ναι. Τι δεν άκουγα εκεί την ώρα. Α, και δεν άκου Παρασκευέ και μου κάνει και τον έξυπνο. Πού ρε μαλικαθάκι. Μαγασάκο. Να σου πω, γι' αυτό μπε στο λιλοφρέινεν.net.gr, πάντα τι αφιερώσει να τι ακούσει. Σε στραβό σου. Συγχτηρο. Γεια Σαπαστόλη μου. Γεια σου έχω, και εσένα. Έχω καιρό να σα ακούσω. Άκου τώρα για 360 δις πολίτη όλη η Ελλάδα. Όλη, όλη. Ούτε μικρή δεΐ και μεγάλη δεΐ και ξέρω, εγώ ξέρω τι. Όλη η Ελλάδα πολίτη για 360 δις εκατομμύρια ευρώ. Μας χρέωσαν για να μας αγοράσουν. <Τι> Να σου πω και φτεδάκια φίλε στην τζιμισκή τα παραφά. Σε ποιον. Σε ποιον, όπου και να φάω, αυτή είναι η καλλιτέχνη εκεί πάνω πέρα, φίλε. Εγώ σε κατίνησε το καλαπούμε τότε. Και φτεδάκι, σπέσιαλ να περάσει καλά με καμιά θεσσαλονιγιά, την περικέτησα. Ελπίζω να βρω καμιά εύκολη. Τι εύκολη ρομανίκα, αφού έχει πέρασει τα μπουκιάλα να που βέβαια. Ναι, αλλά δεν έχω χρόνο πολύ να το δουλέψω, παιδί μου. <laughs> <laughs> Καλό ταξίδι, χιλιά. Και αμέσω τώρα, με το τρίτο μέρο του λαού, έτσι κλείνουμε και ακολουθεί Γιάννη Παπαδόπουλο και Μαγκαζίνο. Αμέσω μετά το λαό. Γεια σα, Έλα. Έλα. Χθε πίσω από το χείλτρο σε ένα παρκάκι, διάβασα ένα σλόγγαν και είπα να σου το πω. Για πε μου. Μου φάνηκε πολύ αστείο. Λοιπόν, άκουνα τι τι έγραφε. Χρυσταυγήτη, η μάνα σου βλέπει Τούρκικα στο σπίτι. Α, δεν θέλω να σου πει καλά το ήξερα. Το ήξερε? Ναι. Εγώ το έτσι μου πάει και από το... Ωραίο, ήταν ωραίο, αλλά μη στεναχωρηθείς που το ήξερα. Α, πράβο σου. Να είσαι καλά. Ρε, τι είναι ο Σαμάρα και ο Γάβρε. Ρε, εσύ και ίδια βουνοσκολία έχουν βγάλει κύριο. Μα έβαλε τώρα το γιακουμάδι τώρα υπουργό αυτό που έκλεβε το δημόσιο. Ρε, που πάμε ρε το ξεφτιμισμό. Τι μπουρδέλο είναι αυτό το κράτο. Περίμενε, δεν έχει αποδειχθεί ότι έκλεβε το δημόσιο. Ή είχε ακουστεί ότι είναι φοροφυγά λόγω του γυροκομείου. Δεν το ξέρω, δεν έχει αποδειχθεί, δεν έχει Μα, Δηλαδή, αυτοί που βγάλανε την βρωμιά, αυτοί είναι ψεύτες Δηλαδή, γιατί δεν σε κάνει τίποτα για κουμάτο. Άσε, μαδρύ Αποστολή. Γεια σου, όπω μου Γεια σου, φίλε Να σου πω κάτι που άκουσα και κουφάτηκα. Στην άουσα είναι κάποιο που συσκευαστήριο φρούτων. Στην άουσα, την κανονική, την άουσα την άουσα τη πάρου. Όχι, στην κανονική. Εντάξει, στην... ότι για αυτέ τι του Ραγκούς που έχει κάτι και φυτοζωή και δεν και δεν Κάτυ... μη... πέρα γιατί είναι, μη... είναι άνεργος, αλλά να η κουφάλα. Πληρώνει το λαό. Τι είναι αυτό. Ένα είναι αφεντικό σε ένα συσκευαστήριο φρούτων. Και του λέει πάρτε τα και να τα φάτε στου γιατρού. Το έμαθα εχθέ και κουφάθηκα να σε αποστολή. Αυτά δεν γίνονται ρεπού. Μπορώ να καταχραστώ δύο λεπτά το χρόνο για το θέμα τη φυλαδέλφια. Είμαι κάτι κουνέο φιλαδέφια μπορώ να τα αποδείξω είμαι κατά του γηπέδου, έτσι. Όταν είμαι κατά του γηπέδου με τον τρόπο με τον οποίο πάει να γίνει. Παράλληλα είμαι και έκλειση. Έθενο να φαγωθεί τίποτα από το άλσο, απαιτώ όμω από του Δημάρχου, πλέον να κάνουν κάτι γιατί το άρθρο έχει φτάσει σε οριακή κατάσταση. Εάν έχει περάσει από το άλσο που από τη λε έχει περάσει. Ο κένταβρο δεν υπάρχει πλέον γιατί δεν έχει ανανοειθεί η βάση. Η λίμνη έχει αποξιαθεί, έχει μαραζόσει, το ξέρω. Έχουνε κάτι λίγα πτηνά και κάτι λαγουδάκια εκεί πέρα τα οποία. Έχουν καταγεμίσει γκράφιτι και τον ανεμόμυλο. Ναι. Είναι αυτό... όλο παρατημένο, το ξέρω. Αυτό όμω δεν σημαίνει. σα-ίσα που έχει κάτι γέρου που παίζουν ντόμινο που και πού. Ναι, πρόσεξε όμω. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρο τη ΣΑΕΚ και όποιο είναι ηγείται εκεί πρέπει να πάρει όλο το δάσο επικαλούμενο ότι το δάσο είναι στην κατάσταση που είναι. Δεν σημαίνει ότι ένα πνεύμονα πράσινο πρέπει να γίνει βίδε. Μήπω γι' αυτό το λόγο έγινε στην κατάσταση που είναι, για να βρεθεί ένα σωτήρα τίγρη να το πάρει. Μήπω επειδή απαξιώθηκε, θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά θέλω να πω δύο πραγματάκια ακόμα. Για πες στην προηγούμενη συγκέντρωση που έγινε επί συνόλου 100.000 κατοίκων περίπου Χαλκιδόνα και Νέα Φιλαδέρφεια στη διαμαρτυρία παρευρέθησαν το πολύ 30 με 40 άτομα. Mm. Σου το λέω γιατί ήμουν και εγώ εκεί. Να. Ήταν 30 με 40 άτομα. Εάν λοιπόν οι κάτοικοι τη Φιλαδέρφεια θέλουν όντω να ηρεμήσουν, μία και καλή, και να μην έχουν αυτό το μπελά πάνω από το κεφάλι του, αν το θεωρούν μπελά, θα πρέπει να αντιδράσουν λίγο πιο δυναμικά. Γνώμη, η μου. Μπορεί να κάνω και λάθο. Πάντω τα 40 άτομα επισυνώνουν 10.000 και μην μου πει κανένα ότι φοβούνται του θαμπούκου τη original τη οργάνωση και το Melisande γιατί δεν το πιστεύω αυτό. Μπορούν να αντιδράσουν κάνοντα μια λαοθάλασσα γιατί παίζεται η ζωή του. Τι λαοθάλασσα τώρα με δουλεύει, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι δεν γίνεται λαοθάλασσα. Ναι, αλλά παίζεται η ζωή του. Δεν παίζεται η ζωή του. Δεν τη ζωή τους εκεί. Ενώ οι άνεργοι τι παίζεται. Σε αυτό έχει δίκιο. δίκιο και κάτι τελευταίο. Πρέπει Από μία εβδομάδα, ο κουμπάρο μου, ο οποίο δεν είναι ΑΕΤΖΙ και μένει στον, στην Αγίου Μελετίου για την προηγούμενη συγκέντρωση η οποία αναβλήθηκε, έλαβε ένα μήνυμα από τον Δήμαρχο, το οποίο είναι στη διάθεσή σα. Να σα στείλω σε όποιο κινητό μου δώσετε. Το οποίο τον καλούσε να λάβει μέρο στη συγκέντρωση. Ο ίδιο είναι ο παδό του Ολυμπιακού. Τα συμπεράσματα δικά σα. Δεν είναι ούτε κάτοικο Νέα Φιλαδέρφεια, ούτε έχει καμία σχέση με τον Δήμο, ούτε έχει ψηφίσει ποτέ τον Δήμαρχο. Μένει στην Αγίου Μελετίου το παιδί. Και του μήνυμα να λάβει μέρο συγκέντρωση τη Νέα Κάτι που δεν το αφορά αν δεν είναι στο Δήμο του Τα συμπεράσματα δικά σας Δεν υπήρχε ούτε υπάρχει δίλημα Πασόκ και Το επιχείρημα που λέει μα η Ελιά Είναι διάφορες παλιότερες εκδοχές του Πασόκ Που ξανασυσπηρώθηκαν Δεν σημαίνει τίποτα το ιδιαίτερο Η μισή Ελλάδα τουλάχιστον είναι ιστορικά Πασόκ. Όλοι είναι Πασόκ. Οι δυνάμει του ΣΥΡΙΖΑ, οι δυνάμει άλλων κομμάτων προέρχονται ιστορικά από το Πασόκ. Η επανασυσπήρωση είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Μην Μι, μιλά σαλότια καφέ, αγάπη, αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μα, στη μαγειά μα, τα το ταχύλει το κοντού. Όλοι είναι Πασόκ. Κι οναυτά έχουμε υποφέρει. Καλημέρα θα μα φύγει. Θα μα φύγει, θα ξανάρθει. Τολοπάλει από την αρχή. Συνθυμά μα. Είναι ένα. Σύνθημά μα είναι ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει. <μυρίζει> αυτό δεν είναι ένα απλό προεκλογικό σύνθημα. Είναι μια βαθιά ριζωμένη πεποίθηση και θέλουμε να πείσουμε γι' αυτό όλου του συμπολίτε μα. Τράγικ. <μυρίζει> δεν είναι Στην καρδιά μα, στη μα, Σύνθημά μα είναι ένα. Το σύνθημά μα είναι. Εδώ είναι Ακρόπολη. Όταν <μυρίζει> Φίλοι, ξανάρθει, Λεφτά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τα λεφτά τα οποία υπάρχουν. Hey!